I'm a a cossita. I'm Dame tu Άμα το λέει ο Ντοστογεύσκη και το μεταφέρει ο Βελόπουλο στην Ελληνική Βουλή, τότε ισχύει. Γιατί ο Ντοστογεύσκη δεν ήταν αστιχαίο, είχε γράψει και πέντε πράγματα. Δεν έγραφε για ημερολόγια, στίχου. Οπότε εδώ ο Βελόπουλο ήθελε να διανύσει το λόγο του με ε, κάποια ρητά, κάποια τσιτάτα όπω λέμε, για να δώσει και βαρύτητα επιπλέον στο λόγο του, που δεν χρειάζεται βαρύτητα ο λόγο του Βελόπουλου, αλλά όταν ρίχνει και ένα Ντοστογεύσκη μέσα, όλο αυτό. Αποκτά άλλο νόημα που έλεγε και ο Χάρη Κλίν στο Αλαλούμ Al νομίζω. Οπότε ε, αυτό ακριβώς το είχε πει ο το Γεύσκι και το έφερε εδώ στα δικά μας δεδομένα. Ισχύει όπως όλοι ξέρουμε, προμηνύεται, προμηνύεται από χειμώνα και όχι μόνας που έρχεται, το φθινόπρο που θα έχουμε εκλογές. μετά θα έχουμε μια τε τελειωμένη ωραία κυβέρνηση για να απολαύσουμε όλο αυτό που θα συμβεί. Ο κόσμο είναι πολύ ευχαριστημένο. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένα στι συζητήσει μα καθημερινά. Το βλέπει στα χαμόγελα των ανθρώπων, στη διάθεση. Αρχίζει και ο και τα κάνει όλα καλύτερα. Έτσι λοιπόν η κάμερα που βγήκε σε επαρχιακή πόλη να ρωτήσει για το Fuel Pass που έδωσε ο Κυριάκο Μπιστωτάκη, οι άνθρωποι ήταν πολύ ευχαριστημένοι. Τίποτα, αστραγάλια. Τι είναι Στραγάλια, για ποια άλλα. Τα προηγούμενα, τα 40 ευρώ. Όλα τίποτα, στο ιστοποιλίκο. Δουλεύω την λίβερ, λέω. Γιατί με 10 ευρώ βεζίνη θέλω την ημέρα σχεδόν. Άρα δεν το πάρει. Φαντάζομαι. Τι να κάνω τα 80 ευρώ για ένα μήνα. 3... Για τρει <boy> μήνε. Για τρει 3... μήνε δηλαδή. Εκαττώ, 80 λεπτά την ημέρα. είσαι σαν που βάζουμε μπρο. Κάμε του κοσίτα. Αριθόπα. για ποια άλλα. Τα προηγούμενα, τα 40 ευρώ. Όλα τίποτα. Μηδέν, στο πηλίκιο. Μηδέν στο πηλίκιο. Την να γλυκιά μου και τα επιδόματα και τα έτσι και τα αλλιώ παραμύθια κότερα. Αυτό είναι καλύτερο νομίζω στο τέλο. <laughs> Τραγάλια λοιπόν ο ίδιο άνθρωπο λέει μηδέν στο το πηλίκιο. είναι το σωστό. Το έχει πει ο Γιώργο Παβανδρέο σε ανυποπτό χρόνο. Κι είναι στι ωραίε στιγμέ όταν ήταν πρωθυπουργό. Και μια που είπαμε Γιώργος Παβανδρέου, να πάμε στο Πασόκ γιατί αυτό είναι η λύση. Ένα άλλο πολίτη, αυτοί οι πολίτε ήταν από την Καλαμάτα, αυτό που ακολουθεί τώρα είναι από την Αλεξάνδρου Πολίτη. Τετραϊτία <laughs> θα είστε να αναλάβει το Πασόκ. Εμεί είμαστε όλοι πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Το Πασόκ δεν είναι άλλο, Εντάξει, δεν χρειάζεται τόσο γρήγορα. Τι θα κάτσουμε, Θα κάτσουμε τίποτα, Όχι. Α, μπράβο. Άρας, ε, θέλω ε, τι, ένα, α, θέλω στέλνω στρατιώ. Έ, τι, Αν τελειώσει άνθρωπο. Αν τελειώσει, ό,τι έκανε έκανε. Άμα δεν είναι καλό, Άμα είναι καλό, δεν είναι καλός α το Άμα Την πλέναμε, την βάζαμε, την πλέναμε, την βάζαμε Την αυτά γλυκιά μου και τα επιδόματα και τα έτσι και τα παραμύθια παραμύθια Ωραίος, το τι είναι αυτά γλυκιά μου είναι όλα τα λεφτά Η φωνή, το στυλ περιγράφει ακριβώς αυτό που συμβαίνει και την άποψη για όλα αυτά και την απέχθεια ταυτόχρονα για όλα αυτά το περιττόν του πράγματος όπως λέμε εδώ από την Αλεξανδρούπολη ο κύριος, το έκανε πολύ ωραίο έτσι σποτάκι μπορεί να γίνει αυτό εν ώψη εκλογών για τον κυριάκο Μητσοτάκη αφού είπε ότι το Πασόκ θα έρθει και όλα τα υπόλοιπα ε, αν είναι καλός θα τον βαστίξουμε αν είναι κακός θα τον πετάξουμε οπότε με αυτό το δίλημα εκφράζεται έτσι βαστάμε, πετάμε, πετάμε, βαστάμε, διαλέγεται και παίρνετε. και πράξτε αναλόγως ξέρετε εσείς θα κάνετε και άλλη μια φορά το καλύτερο είμαι σίγουρος. Το καλύτερο, το καλύτερο είναι αυτό που έρχεται. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω ούτε ένα βήμα. Δεν θα κάνουμε πίσω ούτε ένα βήμα, ούτε για να πάρουμε φόρα, για να πάρουμε την εξουσία που θα έρθει εκείνη τη στιγμή, για να πάρουμε την εξουσία και να κυβερνήσουν επιτέλους. <Ρι> Ναι, θέλουμε πού θα πει όσα. Την πλέναμε, την βάζαμε, την πλέναμε, την βάζαμε. με, με Μου Εμεί λοιπόν θα πούμε κάτι πάρα πολύ απλό και το εννοούμε. Ναι, θέλουμε αυτοδυναμία. Και αυτό το είχε πει ο Ντοστογεύσκη. Ξέχασα να σα πω ότι είναι λίγο σόκκινη εκπομπή. Τώρα θα έχουμε προχωρήσει κανένα λεπτό Ακούτε διάφορα. Είναι και η Γιάννα Αγγελοπούλου μέσα σε αυτά. που λέει την πλέναμε τη βάζαμε και γενικώ, όλα αυτά θα διαλευκανθούν στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά καλό είναι όπως συμβαίνει όταν τα έργα τέχνης να μην καταλαβαίνεις στην αρχή τι παίζει, τι είναι το δέχεσαι όπως είναι, φτιάχνεις με το μυαλό σου εικόνες, βοηθάει το ραδιόφωνο αυτό ακριβώς είναι το ραδιόφωνο, φαντασία εξάσκηση φαντασίας Αυτό ικανοποίηση έτσι καταλήγει στο τέλο, το ραδιόφωνο συνολικά. Οπότε τα κρατάμε όλα αυτά. Ο Βελόπουλο εδώ από το βήμα τη Βουλή εξέφρασε την ελπίδα του ότι θα πάρουν την εξουσία και θα έχει αυτοδυναμία. Ο Βελόπουλο δεν θα κολλήσει σε κάποιον άλλον. Μόνο του, ο Κυριάκο Βελόπουλο. Χθε βράδυ έδωσε συνέντευξη και ο Τσακαλώτο στην εκπομπή του Κουβαρά στην ΕΡΤ. Εκεί λοιπόν μίλησε για τη το, σχέση του με τον σύντροφο Αλέξη Τσίπρα. Εγώ συνεργάζομαι. με τον Αλέξη, για πάρα πολλά χρόνια, έχουμε διαφωνήσει για πάρα πολλά πράγματα, έχουμε συμφωνήσει ακόμα περισσότερα, πότε με πείθει, πότε το πείθει, πότε λέω να είχε δίκιο, πότε μου έχει πει ναι. και αυτός ότι είχε δίκιο. Και μενίδω σ' άλλα κρύπτα! Κάμε του κοσίτα, αμ, Την πλέναμε, την βάζαμε, την πλέναμε, την βάζαμε, αι, αι! Και μου έλεγε «Τον κάνεις τεράστιο», αι, αι, αι! Κάμε Άι. Πότε με πείθη, πότε το πείθη. Πότε με πείθη, πότε το πείθη. Για τον Αλέξη Τσίπρα, όλα αυτά. Πότε με πείθει, πότε το πείθη. Ωραίο, για Τσακαλώτη ήταν μια χαρά. Καταλάβαμε ακριβώ ποια είναι η σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Γκελοπούλο περνάει ώρα το κάνει καλύτερο. Να ακούσουμε ακριβώ τι είπε, γιατί και αυτή έδωσε χτε βράδυ στην ΕΡΤ συνέντευξη στην εκπομπή των Γιανούτσου Βαμακάρη. Ε, μίλησε για όλα. Είναι πλέον απελευθερωμένη δεν πάει. Εκεί λοιπόν α, ακούσαμε να μας λέει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν τότε πριν βάλω τη στολή του Εθελοντή. Έτσι ακριβώς. Αυτή ήταν η τελευταία μου φωτογράφηση ναι. με κανονικά ρούχα. Από εκεί και πέρα έβαλα τη στολή του Εθελοντή, την πλέναμε, την βάζαμε, την πλέναμε, την βάζαμε και πέρασαν όλοι οι αγώνε εκτός από την τελετή έναρξη και την τελετή λήξης βέβαια. Είναι πλήστρα φοβερή Την πλένα με τη βάζατο με τη βάζαμε και τα χρέη μόνο Την πλέον με τη βάζω την πλένα με τη βάζαμε και τα Και μου έλεγε το γάνι τεράστιο Λοιπόν εδώ κυρία Αγγελοπούλου το ότι μπλέναμε τη βάζαμε είναι για τη στολή και όπως είπε μόνο στην τελετή έναρξη και λήξης των Ολυμπιακών φορούσε ένα φόρεμα ναι σε ό, όλες τις άλλες μέρες φορούσε μία στολή πλήνε δεν της είχαν δώσει άλλη στολή από την Οργανωτική Επιτροπή και την ίδια στολή πλήνε βάλε πλήνε γι' αυτό τις τελευταίες μέρες αν την είχατε δει είχε κόψει από, το, από τα απλώματα. Και από την αλυσίβα που βάζανε παλιά τα αρτολουλάκια. Από το λουλάκι είχε κόψει λίγο, γιατί πλήνε, βάλε κάθε μέρα. έπλενε στη σκάφη η κυρία Αγγελοπούλη το βράδυ που γύριζε, τη μία στολή που είχε στη διάθεσή της. Να διαλευκάνουμε τώρα και το άλλο που είπε για το μεγάλο. Επειδή έχω μεγάλο σπίτι και μεγάλη οικογένεια, βοηθάει πάντα κάποιο στον Ειρηνικό. Βέβαια, όταν έρχεται η κυρία Μαρίκα από το Ηράκλειο να μείνει, yeah, yeah, yeah, yeah. ξέρουν ότι. Θα μαγειρέψει ναι. η μαμά μου ναι. όπως είπα το φαγητό της μαμάς πιο... δεν έχω δοκιμάσει τα πάντα και τα καλύτερα σε όλο τον κόσμο έχετε τελίξει τολμάδες με, μάψει η κυρία Μαρίκα να μην τα μάθω αυτά Βεβαίω και μου έλεγε τον κάνει τεράστιο δεν αντέχω πια νησαύτη τα με φάει αυτή η αυτή. μεγάλο φίλο <laughs> και λοιπά και λοιπά δεν αντέχω πια τα <laughs> με φάει Έχω μάθει να μαγειρεύω τα πάντα Τελικά κάθε μαρήκα Είχε τα ντολματάκια ε. της Όχι ε. Ε. Okay. Και έμαθα και μερικές συνταγές για να εντυπωσιάζω τα παιδιά μου Όπως Όταν ήταν στο παρελθόν. Είμαστε Όπω σα πω, να βάζω το φιλέτο κοκουνιά, και να ρίχνω και να βάζω φωτιά. Βέβαια, κινδυνεύσαμε να πάρει φωτιά η κουζίνα στον κοιτόνα τότε που ήταν. Ε. Αλλά εντυπωσιάστηκα. Αλλά εντυπωσιάστηκα Αλλά... γιατί είχα... ότι... είχαμε γαλαρία και του φίλου, του συμφοιτητέ. όταν είσαστε στην Αμερική, Ότι παίρνατε τηλέφωνο τη μαμά σα στην ναι, Αθήνα ναι. για συνταγέ. Γιατί οι μαμάδε, οι γεγιάδε κατά ένα πολύ μαγικό τρόπο, ναι. όταν σου λένε μια συνταγή, επειδή δεν έχουν κάνει βέβαια εκατοντάδε φορέ. Σου λένε και ρίξε, αλεύε. Όσο σηκώσει. Τι θα πει η όσο η 20, σηκώσει, ναι, ναι. έτσι. Ένα-ένα. Τον έκανε τεράστιο, αναφέρεται σε ντολμά. Όαν <laughs> δεν ξέρω τι σκέψει κάνατε εσείς αναφέρεται σε ένα ντολμά γιατί έρχεται η μητέρα της η οποία λέγεται για αυτή την μαρίκα και έχει μια μανία με τα ντολμαδάκια. Καλά, λέει ο Ιανούτσο. Γενικώ σε αυτόν τον τόπο, τα ντολμαδάκια, αν ξέρει να τρώ ή να φτιάχνει ντολμαδάκια, είναι εισιτήριο επιτυχία. Σε καταξιώνει κάπω ο λαό, δεν ξέρω πώ, γιατί κι ο άλλο έτρωχε Έγινε πρωθυπουργό. Η μητέρα έφτιαχνε τα ντολμαδάκια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει μείνει στην Ιστορία, βγήκε και το βιβλίο με τι συνταγέ. Οπότε έγινε όλο αυτό. Τώρα το δεύτερο που είπε ότι ήθελε να κάνει συνταγέ για να εντυπωσιάσει τα παιδιά και η συνταγή που έκανε και παραλίγο να κάψει την αιστεία <laughs> στην Αμερική ήταν Μοσχάρι Φιλέτο που το περιχύνει με κονιά και του βάζει φωτιά. Το είχαμε ζήσει και εμεί εδώ στη Φιλοθέη. Όχι με γενικώ είχε καεί, η κυρία Προφανώς βλέποντα την Ολυμπιακή φλόγα, <Ρι> νόμιζα ότι όλα πρέπει να γίνουν κάπως έτσι. Είναι ωραία η φλόγα γενικότερα και όπου πήγαινε, όπως ακούμε και τώρα μπορούμε να τα συνδυάσουμε και να τα κουμπώσουμε τα κομμάτια του κομμάτια του παζλ, φαίνεται ότι με τη φωτιά έχει μια αγάπη ιδιαίτερη. Είπαμε φωτιά, ε, θα πάμε τώρα σε τιμές φωτιά, θα πάμε μέχρι τη Προχτές, ε, ακούσαμε ότι η ξαπλώστρα είναι μπροστά μπροστά. Στοιχίζει 450 ευρώ, αλλά είσαι πρώτο πρώτο πρώτη θέση και σου βρέχει θάλασσα το πόδι. Φεύγεις 450, τα δίνεις το πρωί. πας τώρα το βράδυ να φας σαλάτα και σουβλάκι. Να μάθουμε πόσο στοιχίζουν. How much you pay for one Greek salad? Depends on the places, but in some places we pay like 20, 25 σουβλάκι, so and it costs. Ταξιδιώτε που μόλις γύρισαν από τη Μύκονο Πλήρωσαν 25 ευρώ για μια χωριάτικη σαλάτα Αι, αι Και άλλα 25 για ένα σουβλάκι Αι, αι Να στα μακαρονάδα Ήταν πάρα πολύ ακριβή 600 ευρώ Αι, αι Πάρα πολύ ακριβά Λάτα, να σπούμε, χωριάτικη και έχει Τουλάχιστον 30 ευρώ Αι, αι 150 ευρώ για μια μερίδα καλαμαράκια ay, ay. 50 ευρώ για ένα ποτήρι μπίρας Αι, αι του κοφ Τώρα, η ομπρέλα έχει δύο πιθανέ χρήσει, έτσι να το πω εγώ πιο απλοϊκά. Η, η, η, η μία είναι για τον ήλιο και η άλλη είναι για τη βροχή. Τι καιρό κάνει αυτή την περίοδο στο ΣΥΡΙΖΑΛΙΑΚΑΔΑ ή βροχή; για την πεζογειακά καλό τους περιγράφει το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Όντως έχει η αν κάτι υπάρχει πάνω από την Κουμουνδούρα αυτή ειδικά την εποχή είναι η Ιλιακάδα. Ακούσατε τις τιμές στην Μύκονο 50 το μπουκάλι μπύρα 150 τα καλαμαράκια 600 η αστακό 25 η χωριάτικη 25 το σουβλάκι. Μια χωριάτικη δύο σουβλάκια, 75 ευρώ ό,τι πρέπει. 450 το πρωί Για την ξαπλώστρα στο κύμα μπροστά, νομίζω ότι η Μύκονος είναι για βοβαρδισμό Μαζί με του κατοίκου και μαζί με τους τουρίστε. Αυτό το πράγμα, κάθε μέρα που έρχονται τα νέα από εκεί, πάντα ήταν ακριβή. Αλλά αν ισχύουν αυτέ τι τιμέ, είναι για βοβαρδισμό Έτσι απλά, τόσο ωραία, δεν έχει νόημα όλο αυτό να το ακούς, να καταλαβαίνει ότι ένα σουβλάκι, πόσο αυτό που πόσο στοιχίζει αυτό, μου το φτιάχνει. Δύο ευρώ, ενάμιση ευρώ, με τι ακρίβειε να έχει πάει δύο ευρώ, να πωλείται 25, η χωριάτικη, η ντομάτα του αγκούρ, το, το κρεμίδι, η ελιά. Όλα αυτά 25 ευρώ. Ο Ντοστογεύσκι λοιπόν θα ακούσουμε το πλήρες κείμενο τώρα για να ανέβει λίγο το επίπεδο. Φτάσαμε δυστυχώς να επικρατεί ο παραλογισμός και όχι η λογική. Δώστε βάσινα. Θα επικαλεστώ τον Ντοσογεύσκι. Από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα να. Θα έρθει η εποχή που θα απαγορεύεται στο ΕΦΣ στους ευθείς ανθρώπους να μιλούν. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να. Για να μην προσβ Δοστογεύσκη. Διότι τέχνη ίσω νόημα. Ζούμε σε έναν ανάποδο κόσμο. Το άσπρο τα κανάλια το κάνουν μαύρο, την ήττα την κάνουν νίκη, το λάθο το κάνουν σωστό. Είναι ανάποδο ο κόσμο, δυστυχώς. Δοστογεύσκη. Και επειδής να πούμε δεν πιάνει η δικιά σου η κλάβα και δεν την ανθίζεσαι, δεν πάνε να πούμε ότι δεν πιάνει και τα λούν η κλάβα, μαλάχι να πούμε. Καθότι τα ψηλά νοήματα δεν τα ανθίζεται ο κόσμο. Δεν την ψιλιάζετε τη δουλειά, αγούστε αριόχoryο πράμα. Πώς λέμε να πούμε της πατρίδος μου σημαία χρώμα γαλανό. Σα μιώτη από τι θα παστιάζω. Τι ζανή που βγάλει στη Μακεδονία μας και τα τι αυτά. Έτσι και του ρίξα ψηλό νόημα κομπλάρη. Το Στογεύσκι. Πολύ νόημα λοιπόν, το Στογεύσκι. Ακούσαμε έτσι αυτά τα έλεγε στη Βουλή. Και λίγο πριν είχε πει τι και ότι θα πάρει την εξουσία, πολύ λογικά όλα αυτά αναμενόμενο το βλέπει και στον κόσμο. έξω. Όλοι βελόπουλο. Μόνο με τα ε, θα να μας λύσει και με. Με, με άλλους, τα προβλήματα να μα τα λύσει και με άλλου τρόπου. Έχει δώσει η κυβέρνηση το χθεσινό Fuel Pass, είναι 80 ευρώ το τρίμηνο. Και με κάποιε διαβαθμίσει για τα νησιά, 100 ευρώ, τα μηχανάκια και όλα τα υπόλοιπα. Τα έχετε μάθει, τα ξέρετε. Θα γίνει η σωστή χρήση. Παρένθεση. Όλε οι κυβερνήσει πριν τι εκλογέ δίνουν άπειρα λεφτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε κάνει και την Παρασκευή πριν τι εκλογέ. Δηλαδή, Κυριακή είχαμε Ευρωεκλογέ, Παρασκευή έδωσε. Θα παίρνει ο κόσμο και καλά κάνει, αλλά δεν ψηφίζει αυτόν που του δίνει τα λεφτά. Πιο γερό μάθημα από αυτό του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Βλέπω ότι επαναλαμβάνεται εδώ, δίνουν συνεχώ. Καλά κάνουν και δίνουν. Προφανώ θα τα πάρουμε, θα πούμε και ευχαριστώ και θα πάμε παραπέρα. Έδωσε λοιπόν 80 ευρώ το τρίμηνο. Διατρει μήνε, 26,6 ευρώ τον μήνα. Τι φτάνει αυτό, τίποτα απολύτω. Βγαίνουν όμω στα στελέχη τώρα και όλο αυτό πρέπει να το αναλύσουν. Ένα στελέχη αξιόλογο είναι ο κύριο Ρωμανό τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω στο γραφείο τύπου εκεί, και σήμερα το πρωί. Και προσπαθώντας να αναλύσει και να σπάσει σε διέφραγκα τι ακριβώς έδωσε η κυβέρνηση για την βενζίνη. Το γυρίζει σε λίτρα, το μετατρέπει σε λίτρα όλο αυτό και λέει το εξή. Ουσιαστικά, εμείς τι κάνουμε το επιδοτούμε, επιδοτούμε. Αν δείτε τα νούμερα 60 λίτρα το μήνα. Αν δείτε τα νούμερα 60 λίτρα το μήνα. Μ... Αυτό βγαίνει 180 για το τρίμα. 60 λίτρα λοιπόν το μήνα. Ε, που η, η μέση κατανάλωση για τι αναγκαίε μετακινήσει είναι γύρω στα 56. Mm -hmm. 600 χιλιόμετρα είναι αυτά χοντρικά. Mm -hmm. Επιδοτούμε, α, αν δείτε τα νούμερα, 60 λίτρα το μήνα. Mm -hmm. α, αν δείτε τα νούμερα, 60 λίτρα το μήνα. Mm -hmm. Αυτό βγαίνει, 180 λίτρα το, το μήνα. Τριμ. πετάει και ένα 180 κάποια στιγμή αυτά τα 60 λίτρα αν μας τα πλήρωνε η κυβέρνηση θα έπρεπε να μας δώσει 144 ευρώ γιατί με 2,4 εμείς τόσο το βάλαμε είναι σήμερα να το βάλαμε 2,4 βγαίνει 144 ευρώ το μήνα θα έπρεπε να μας δώσει για να έχουμε 60 λίτρα το μήνα που λέει ο Ρωμανός θέλω να πω είναι πολύ σοβαροί άνθρωποι έχουν κάτσει, έχουν κάνει μελέτε, βγαίνουν την επόμενη μέρα με σεβασμό στον εαυτό του. και στο κοινό που του παρακολουθεί. Και επειδή όλοι θα κάνουμε χρήση και ξέρουμε τι συμβαίνει καύσιμα, τιμή, αύξηση, υπολογισμοί, όλοι με αυτό ζούμε αυτές τις μέρες, είτε με ΔΕΗ, είτε με σούπερ μάρκετ, είτε με βενζίνη, επειδή ξέρουμε όλοι βγαίνει και σου λέει ότι δεν είναι αυτό που ξέρεις και που ζεις, ισχύει αυτό που σου λέω εγώ, 60 λίτρα το μήνα η κυβέρνηση. Πετάει και το 180, δεν έχει καταλάβει το 80 που αναφέρεται γιατί είναι 26 το μήνα αν τα 80 ευρώ τα διαιρέσουμε δια 3 και μετά βγάζει και κάποια χιλιόμετρα. Είχαμε δεν τον πρώτο τον το κύριο Κιουρτζή, είναι ο πρόεδρο των Μεζονοπολών Θεσσαλονίκη, ο οποίο είπε ότι αυτή δεν είναι η μέση κατανάλωση ε, Ξαναλέω, αυτά είναι τα στοιχεία με βάση, σας είπα, 600 χιλιόμετρα το μήνα βγαίνει αυτή η κατανάλωση Στα 600 χιλιόμετρα πιάνει αυτό το ποσό, 30 ευρώ δηλαδή ε, Είπα, είναι 60 λίτρα, 60 λίτρα το μήνα 60 ναι, ναι. 60 λ, Τα 60 λίτρα είναι 600 χιλιόμετρα Εντάξει, ποτέ. ωραία, μη Όχι, να χαθούμε. Θα χαθούμε γιατί όλο αυτό που λέει είναι μπάχαλο τελείω. Δεν έχει σημασία μην το χαλάσουμε. Να βγει, να το κάνει και σποτάκι, να το κάνει και στο Twitter. Ότι εμεί ω κυβέρνηση σα δίνουμε, σα καλύπτουμε, επιδοτούμε 60 λίτρα το μήνα στον κάθε ένα. Επειδή 2,4 είναι 144. Πλούσιου μα έχουν κάνει. Αυτοί τα λένε μόνοι του. Χαίρονται. Το πιστεύουν και όλες και λέει πολύ καλά. Γι' αυτό μετά βγάζει ο οικονομού τη, κάνει του υπολογισμού και βγαίνει η, νούμερο 1 στον κόσμο. Χώρα που έχει επιδοτήσει τα νοικοκυριά και ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση μεταξύ τους, ο ένας με τον άλλον. Είναι πολύ ευτυχισμένοι να κρατήσουμε αυτό ότι υπάρχουν στην Ελλάδα κάποιοι πολύ ευτυχισμένοι με τους υπολογισμούς που μόνο αυτοί κάνουνε. Και η ζωή βέβαια παράλληλος προχωράει δίπλα, να η ζωή στην Καλαμάτα πάλι. Είναι ένας άνθρωπος, πηγαίνει κάμερα να τον ρωτήσει και σιγά σιγά λέει τα δικά του αλλά φορτώνει, φορτώνει ο άνθρωπος. Κάθε μέρα, αφού μένω στην Άνθια μέχρι εδώ, δεν έχω 30 χιλιόμετρα τη μέρα. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Τι θα κάνω, θα μείνω στην Άνθια. Α μου βρει η δουλειά στην Άνθια. Αφού θέλει να μην μετακινόμαστε, Α μου βρει η δουλειά, θα ανοίξει. 250 το μήνα για να μετακινηθώ εγώ από το χωριό και είμαι κοντά, φαντάσου οι άλλοι. Εμένα ποιο θα μεταεί. Εγώ είμαι για να φεύγω από την Ελλάδα. Τα δυο παιδιά ποιο θα τα τασει, Εμένα. Είναι κάποιο. Ε, τη χούντα λέγαμε, μα αυτή τι είναι, δεν είναι χούντα. Αυτή τι κάνει, ρε. Αυτή τι κάνουν αυτή! Τι Y nalguites. Okay, dame la, dame la pa aquí, dame pa llevar. A mí me gusta como tú lo maneas. Wu, muevete ese bam bam y grita. ¡Ah! ¿Afti te cannes, eh? ¿Afti te cannes? a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Το λέει ο στο Ε και, απαντώ εγώ Αυτή τι κάνε Φιλοκαλούμε με τευτελείας Και φιλοσοφούμεν ένα άνευμα αλλαγείας Την πλέναμε, την βάζαμε, την πλέναμε, την βάζαμε Άνευμα αλλαγείας Αυτή τι κάνε ρε Αυτοί τι κάνουνε. Κάναμε ό,τι παίρνουμε από το χέρι μας, να πράττουμε ίσως με τους πολίτες. <σοκλήνες> η ελληνική οικονομία είναι σήμερα πολύ πιο ασφαλής, πατάει σε πολύ πιο στέρεα πόδια. Τι να φτάσει η γλυκιά μου και τα επιδόματα και τα έτσι και τα αλλιώς κότερα. <σοκλήνες> Τι να φτάσει γλυκιά μου στο κυριάκο Μητσοτάκι, όταν λέει ότι πατάει στα γερά τη πόδια και θα πάει καλά και το 22, διάφορα τέτοια που τα έλεγε στου υπουργού, θε για να νιώσουν κι αυτοί ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι. Εδώ είναι η ελληνοφρένεια με όλα αυτά που συμβαίνουν, ενώ η θερμοκρασία ανεβαίνει. 80 Το τηλέφωνο επικοινωνία είναι μέσα, σα περιμένει για του γνωστού λόγου, με τα γνωστά θέματα. Ανοίξτε την καρδιά σα και ό,τι άλλο έχετε πορτοφόλια ή οτιδήποτε άλλο radio παπάκι. παραπολιτικά.gr το mail του σταθμού αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμείς ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site όπως λέμε του Ομίλου Ελληνοφρένια και μας ακούτε τώρα live μετά οικογραφημένους και στο YouTube μας βρίσκεται στο Ελληνοφρένια Official το πρώτο μέρος του λαού ακολουθεί κολλάνει και πρώτε διαφημίσεις Αποστολή, Έλα. παγκόσμια μέρα μουσικής uh -huh. Αν δεν έχετε βάλει το χατζηδάκι να τραγουδάει Δεν είναι δεν λέει τίποτα, δεν λέει μία Σου σφυρίζω Κι αν βγει. σου σφυρίζω Και σιγομουρμουρίζω Παμ παμ παμ παμ παμ Τόσο πολύ σ' άρεσε Ε, ε ρε, φίλε, παγκόσ, χωρίς να τραγουδάει ο χατζηδάκι ε, ρε, Επιτρέπετε, βάζα, βάλατε τη Μπακογιάννη και δεν θα βάλτε το χατζηδάκι Παμ, παμ, παμ, παμ, παμ. Χρόνια σου πολλά! Γιατί, τι γιορτάζω! Έως μουσικός και εσύ σήμερα, γλωσπάρων ως μέρος αυτού του κλάδου, όχι! Θα πάω να βρω τον Άθωνη! Να βρω και παθολόγο, να βρω και ό,τι ρολείνει Έλα! Ευχαριστώ πολύ για τη μέρα τη μουσικής, δε. Ναι Ευχαριστώ πολύ καλό λίγο Να είσαι καλά, την ευχή μου να έχεις Την ευχή μου να έχεις Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ γέροντα για την ευχή σου Ω, γέροντα η ευχή Ερώτηση, έχεις ακούσει τίποτα για μια συνδιάσκεψη του πάμε που έγινε πριν λίγες μέρες Καλέ ναι, όλα τα κανάλια το είχαν Α, γιατί εγώ δεν είδα κάτι και απέβησα ρε παιδί μου Ε εδώ πιο κάτω στη δραπετσόνα, όσο να πεις, με τόσες ομοσπονδίες που μαζεύτηκαν, τόσους συνδικαλιστές που παρέλασαν να το πω έτσι. Ε, θα περίμενες να γίνει λίγο τώρα, παιδί μου. Συγγνώμη, αλλά αν, αν περίμενες από τα κανάλια να το ακούσεις, δεν τα κανάλια, εσύ φταίς. Σωστά, έχεις δει, δεν το σκέφτηκα έτσι. Συγχή μου, εσύ Εγώ. Ελληναρά μου, ξυγχή μου είσαι. Εγώ έφαγα μια φυλασιά σήμερα ρε φίλε Τι Τον Καραμάλι που βγήκε, έκανα δηλώσει που βγαίνει μια φορά στα 700 χρόνια Και λέει κάτι ξέρω φανεί δεν πέτα Η οικονομική κληρονομιά της τελευταίας δεκαετίας Είναι η υπερβολική εταιρική ενοποίηση Μια μαζική μεταφορά Πλούτου στο ανώτερο 1% από τη μεσία τάξη. Γιατί έκανα αριστερά δηλώσει. Δεν το πιάσε κανένα, ρε φίλε. Μόνο εμεί πρώτοι εδώ κάμερα σε μένα. Όπα, και... μα τρώνει το δρόμο για ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, φίλε. Δεν μα τρώνει το δρόμο για ΣΥΡΙΖΑ. Τι? Σου λέει, εγώ κάθομαι σπίτι μου και παίζω PlayStation. Κάθε μέρα πηγαίνω στη Βουλή, κάθομαι και πέρα χαζέμω. Δεν, δεν ενοχλώ κανέναν Γιατί δεν μα αφήνεται ήσυχο και με καλείτε να μιλάω. Ε, θα πω κάτι μια μαρασική να μην αρέσει κανένα, να μην ξεκαλέσουμε. τόσο δόλυος, ε. Ρε εγώ τον είχα ότι κεφαλικά από το Αν όχι, δεν ξέρω. Ίσες, από το βοηθάς να ναι, κιτάρο, ναι. Πιστεύεις, παίζει ακόμα PlayStation, δεν το έχει τερματίσει. Ε, αφού έχει βγει το πέντε λεπτά. Α, έχει πέντε, ε βέβαια, ε, βέβαια. Έλα, ρε, πνώ, μαλά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Καλά μου Τι. Ε τι θε. Εσένα. Ωραία, πάμε παρακάτω. Δεν με Ελά δίνω, δεν με δίνω, δεν με δίνω. <ΣΠΠΠΠΠΠ> Έχει καταλάβει τι δουλειά κάνει το αυτή. Τι... Βάζουμε τα ακουστικά, βάζουμε τα γυαλιά, βάζουμε τη μάσκα. Πώ ανατέξει κι αυτό. Σωστό, ακραίο. ε. Ακραίο. Ναι. Κάνουμε και μουσούνε. Κάνουμε μπα, αυτό που κατάλαβε. Mm, Πού τα ανοίγουμε προ τα μπροστά με την γλώσσα. Δεν τα ανοίγουμε τη γλώσσα. Κάνουμε και την γλώσσα ταυτόχρονα. Μου προσπαθεί κάτι τέτοιο. Σαν του άλλου που κλείφει τον αγώνα. Έτσι. Λοιπόν, λοιπόν είναι πρώτη φορά πόρτα... που παίρνω. Σε βοηθάω πάρα πολύ να ξέρει. Μου την πεύθει. Και τώρα Θεσσαλονίκη 23 του μηνό. Σε περιμένω. Έτσι, έτσι. 23 του μηνό, πλα αρετσού. Καλαμαριά. <χεχεχεχε> Θα γίνει το καμό. Το καμό. Τη πόπη. Ευγενικά δολε. Ha! Bienvenido στα κρύπτα. Κάμι του κοσίτα. Αχ, κάμι του κοσίτα. κάμι του κοσίτα. Η ελληνική οικονομία είναι σήμερα πολύ πιο ασφαλή. πατάει σε πολύ πιο στέρεα πόδια. Γι' αυτό και είμαι συγκριτημένο αισιοδόξο ότι θα έχουμε μια καλή, μια ρωμαλαία ανάπτυξη και το 2022. Τι να φτάσει η γλυκιά μου και τα επιδόματα και τα έτσι και τα αλλιώ παραμύθια κότερα. Παραμύθια κότερα, γιατί ψάχναμε τι ακριβώ λέγεται τα κότερα. Λέει παραμύθια κότερα γλυκιά μου προ τον Πρωθυπουργό τη χώρα. Ε, Ακροάτρια εδώ, η Λίνα, πάνω από την χωριστή δράμα, μα λέει καλησπέρα. Επειδή όπω δεν είδαν και δεν άκουσαν τα μουμούρ αποβλάκωση μέσα μαζική ενημέρωση. Το συνέδριο του Πάμε που έγινε το Σαββατοκυριακό έτσι δεν θα δουν και εμά του συνταξιούχους την Παρασκευή στην πλατεία Κλαφθμόνος που θα συμμετάσχουν όλα τα σωματεία από όλη την Ελλάδα. Αν θε πόσο καλά περνάμε συνταξιούχοι, το ξέρουν πολύ το πώς δεν χρειάζεται να το πω. Το βλέπουμε, το φανταζόμαστε, το καταλαβαίνουμε. Όλοι περνάμε καλά, όχι μόνο συνταξιούχοι. Παρασκευή 11 που μου στην πλατεία Κλαθμόνος Καλό απόγευμα. Το είπαμε. Έγινε αυτό το συνέδριο του Πάμε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για πρώτη φορά μαζεύτηκαν πραγματικοί εργαζόμενοι και εκπρόσωποι του στον Πειράνο. Νομίζω εδώ κάτω, ναι. Και με χάραξαν από εδώ και πέρα τι ακριβώ θα κάνουν. Γίνονται και κάτι συνέδρια τη ΓΕΣΕ. Δεν έχει καμία απολύτω σχέση το ένα με το άλλο. Το ένα είναι πραγματικό, το άλλο είναι fake μαϊμού κανονικά, με τι μαϊμούδε. Σωματεία, με τους μαϊμούδες εκπροσώπους εδώ υπόθηκαν πολλά πράγματα προφανώς δεν το δείξανε και δεν παρουσιάστηκε γιατί έχουν άλλα θέματα τα κανάλια να ασχοληθούν αν παρουσίαζαν το πάμε δεν θα ήταν τέτοια κανάλια θα ήταν αλλιώς τα πράγματα θα είχαμε σύστημα σε αυτό τον τόπο είμαστε στην άλλη φάση σε αυτή τη στιγμή χωρίς ποτέ κανείς να ξέρει τι ακριβώς θα συμβεί Και, και αυτό που έγινε με το ΠΑΜΕ, και αυτό που θα γίνει με του συνταξιούχου, α είναι το ίδιο άλλο ένα συλλαλητήριο συνταξιούχων. Όλα αυτά και πολλά τέτοια που γίνονται, γράφουν στα μυαλά, στι συνειδήσει αυτών που τα παρακολουθούν από την απέναντι μεριά, αυτών που τα διαβάλλουν συνήθω, λένε ότι είναι κάτι γραφικό που γίνεται, δεν προσφέρουν τίποτα, έχει αλλάξει η ζωή, έχει αλλάξει η κοινωνία. Πρέπει να τα βρει ο άνθρωπο, ο κάθε εργαζόμενο με, με την εταιρεία του για να προχωρήσει. Μπροστά. Όλοι αυτοί που μισούν οτιδήποτε συλλογικό, που δεν θέλουν ο κόσμο να σκέφτεται παρά μόνο να σκέφτεται όπω τα μέσα ενημέρωση επιβάλλουν, όλοι λοιπόν αυτοί τα υπολογίζουν αυτά. Γιατί σα τα λέω αυτά, Διότι χτε βράδυ, πριν τον Τζακαλώτο, στην εκπομπή του Κουβαράδου, συνέντευξε ο Αλέξη Παπαχελά, διευθυντή καθημερινή. Πάντα έχει ενδιαφέρον τι λέει ο Παπαχελά. Το λέει και με έναν έτσι πολύ δωρικό τρόπο και λιτό. Πετάει τι ατάκε τη πίσω την άλλη. Εκεί λοιπόν ο Παπαχελά, με αφορμή. Τον ΝΑΤΟ και αν θα γίνει κάτι με την Τουρκία, προχώρησε λίγο τη σκέψη του, την πήγε λίγο παραπέρα. Δεν συνηθίζεται να την πηγαίνουν σε αυτό το σημείο τη σκέψη του αυτοί που υποστηρίζουν αυτά. Την ανοιχτή επιστολή που απίφθινε ο Πέτρο Μολυβιάτη μέσα από την καθημερινή στον Στόλτερμπερκ, πώ τη βλέπει. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή επιστολή. Εξέβαζε ένα μεγάλο κομμάτι από το θυμό που νιώθει. πολύ μεγάλο κομμάτι νομίζω του Ελληνικού Καλαού και νομίζω ότι ήταν και ένα μήνυμα. ότι προ το ΝΑΤΕ πασαιρετώσει, και για μένα πρέπει να το καταλάβει αυτό η Δυτική Συμμαχία, ότι αν γίνει κάτι με την Τουρκία και μας αδειάσει η Δύση, υπάρχει ο σοβαρός κίνδυνος να χαθεί η Ελλάδα από το Δυτικό στρατόπεδο με κάποιο τρόπο. Το πιστεύω γιατί θα είναι τόσο ο θυμό της κοινής γνώμη, που πραγματικά θα διακριθούν πάρα πολλά πράγματα. Πώ λοιπόν γκελάρει ο θυμό και πώ μετράνε όλε τι κινήσει, ακόμη και τι πιο ανώδυνε, αυτέ που είναι προβλέψιμε, αυτέ που είναι συνηθισμένε, μην ακούτε τι λένε, όλα τα μετράνε και πάντο ο φόβο είναι να μην χαθεί από το δυτικό στρατόπεδο η χώρα. Τι σημαίνει τώρα χάνουμε από το δυτικό στρατόπεδο και πού πηγαίνω και πώ πηγαίνω σε συνέργεια με το θυμό που υπάρχει στον κόσμο είναι μια πολύ ωραία συζήτηση. Δεν θα την κάνουμε εδώ προφανώ, δεν είναι για. ραδιοφωνική κουβέντα αλλά είναι ένας ωραίος προβληματισμός και ήταν μια ωραία στιγμή χθε, μεταξύ των άλλων πολύ ωραίων που είπε ε, ο καλά πάντα καλά πληροφωνημένος Αλέξη Παπαχελάς είχαμε τις εκλογές στη Γαλλία και έπρεπε να βγει να αναλύσει τι έγινε εκεί με σοβαρούς όρους, 30 ισότητριανταφύλλου Ε, όταν λοιπόν δέχεται κριτική ότι δεν ασχολείται με το μικρό άνθρωπο Κάνουμε λάθος σε σχέση με τη διάκριση των εξουσιών Πιστεύω ότι ο Μακρόν είναι πρόσωπο μισιτό Και είναι από ένα μεγάλο μέρο των Γάλλων Επειδή απευθύνεται στους καλύτερους Επειδή δηλαδή έχουμε σύμπλεγμα με τα παιδιά του λαού Δηλαδή ο Μακρόν έχασε... Επειδή απευθύνεται στου καλύτερου και όλοι οι άλλοι που είναι χάλια, μπάζα, οι χειρότεροι, μισούν το Μακρόν. Αυτό είναι μια σοβαρή πολιτική προσέγγιση και ανάλυση από τη Σόη Τριανταφύλου τι θα ήταν. Σοβαρό θα ήταν όποτε μιλάει για τέτοια θέματα και πάντα το φέρνει μόνη τη εκεί, στα παιδιά του λαού, στον ίδιο το λαό, στο πώ σκέφτεται, στο πώ δρά. Εδώ λοιπόν μα ανέλησε και για ποιο λόγο ο Μακρόν έχασε. Βέβαια δεν μα είπε γιατί κέρδισε ο Μακρόν και στην Προεδρία πριν καναμίνα στι εκλογέ αλλά και πριν. Πέντε χρόνια που είχαν γίνει επίσης, γιατί αυτή η ανάλυση με το μισό, με, το, με μισούνε σε μισό, σε αγαπάω, σε λατρεύω, μπάζει, αλλά έχει μια ιδιαίτερη αξία να αναφέρεται στα παράθυρα, γιατί τα μεταδίδουμε και εμείς τώρα και προβληματιζόμαστε επίσης λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παραπολιτικά. Τα ίδια. Αποστολέ είσαι. Εγώ είμαι, ναι. Γεια σου, Αποστολή. Τι κάνει. Γεια σου, Μαγκιώρο. Λοιπόν, πήρα να σου πω ότι. Καλά, εκτό ότι σ' ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Σ' ακούω προσωπικά και όποιο άλλο είναι δίπλα μου αυτή την ώρα, μία με δύο ώρα κάθε μεσημέρι. Α, κατάρα, ναι. Θέλω να σου πω για τον Τζολιά και για τον Μπαλούρδο. Ο καλύτερη περσόνα στην Ελλάδα και θέλουμε επιτέλου να σε δούμε και στην τηλεόραση. Τσάμπα γλύψουμε, ωραίο. Ιδέε έχω μάθει τώρα τόσοι υπουργοί γλύθουν να μην γλύψω και εγώ, εγώ λίγο. Μου αρέσει, δηλαδή το κάνει λίγο καλύτερα από την κυκίλια, φαντάσου. Και δεν έχω ξαναδεί πριν να το ομολογήσω ηγέτη να δουλεύει τόσο σκληρά. Εν τω μεταξύ, τώρα το μόρφου. Πάει γλύνα, φεραν. Δηλαδή απίστευτο, δηλαδή γιατί να μην έχουμε και εμεί ένα τέτοιο στην Ελλάδα. Ε, εντάξει, δεν Α, πειράζει, αμά. καλά είναι και εκεί που είναι. Ρε Καζατζατζίδη μέσα στην εκκλησία, πάει καλά ο τύπο. Είσαι ζωή μου, για να πνοί μου, Η ζωή μου, η αναπνοή μου Ε, γιατί, ε, τι, γιατί δω, Δεν ας, έχει μπει την προσευχή ο Καζατζήδης Προσευχή Την είπε, την είπε και αυτή Αλλά την είπε για γυναίκα, δεν είπε για το Θεό, θεό γα... Όπως βλέπει ο καθένας το Θεό Ο καθένας έχει το Θεό του Ο μόρφου συγκεκριμένα δεν έχει το Θεό του Γλικά μου και φως μου, το φιλί σου δώσ' μου α? Δεν τον έχει, δεν τον έχει Παπάδες Αθεόφαβοι λέει θέλω να δω το Χριστό στη γη μόνο και μόνο για να δω το φόβο ο στα πρόσωπα του παπάδων όλων του κόσμου. Ότι να ναι. Ε, ψαγμένο ε. Ψαγμένια του κόλλα, εντάξει βάρκες. Έλα. Λοιπόν, να σε καλά. Να καλά. σε καλά φλαράκι. Επειδή άκουσα για τεθωρακισμένα να σε βάλουν ένα γι' αυτά, όχι από το θύμιο, ε... όχι εμένα, το θύμιο. Α, το θύμιο λοιπόν. Ό,τι κάνει, πρέπει να το κάνει σωστά και με ασφάλεια. Αν δεν μπορεί να το κάνει σωστά, δεν αξίζει να το κάνει. Και αν δεν μπορεί να το κάνει με ασφάλεια, δεν, δεν επιτρέπεται να το κάνει. Mm. Πολλοί θα καταλάβουνε. Α, ah, αυτοί που θα καταλάβουν, ah. τι να του πω. Είναι μαυροσκούφιδε, δε φίλε. Το έλεγε στο στρατόπεδο μόλι μπαίνει. Η πρώτη αντάκα που έγραφε. Αυλαμένη, ενωμένη, κατάλαβα. Κατάλαβα, ναι. Όχι, ρε. Έτσι, στο κέντρο σο... σο... σο... εκπαίδευση των τεθωρακισμένων. Είσαι μαυροσκούφι? Είμουνα με τα ήμια, στον Εύρο πάνω. Έξι <Τσουτσουρωσα> ώρα είχε πάει, φίλε, έξι ώρα και ακόμα μέσα στο τέντιο. Στο στρατόπεδο δεν είχαμε φύγει. Είχαν κολλήσει από τον πάγο όλα τα αυτά τα μισά πέραν τη Και μα λέγαν ότι λέει τρει των Έλα, πω όλοι, άκου και αυτά, ρε. Λοιπόν, ανοίγουμε το γραφείο του δικητή να πάρουμε τα κλειδιά για, για να πάμε στον όρθο. Τότε με τα ίμια. Και βλέπουμε το δικητή να κλαίει και να έχει τι φωτογραφίε των παιδιών του και τη γυναίκα του μπροστά. Ζήσε, ζήσε τα πότα, λέει. Τέλο πάντων, πάει αυτό. Πάμε μέσα στο να φορτώσω τα φορτηγά και αυτά, γιατί ήμουν ο οδηγό σα χαιρματιστή εγώ. Και μετά πάω στο φορτηγό που λε και ήταν ο λογία. Γεια σου, Μπουκαλέτσι. Λοιπόν, και λέει, έλα, γεια λέει. Τα λέμε ιστορίε από το στρατό, μου, δεν με νοιάζει. Πάει αυτό που λέει μαλα. Δεν άντε, γεια. Έλα, μα λέει μαλα. Με την μου λέει Δεν με νοιάζει παιδί, παιδί μου, μου. δεν να το κάνουμε τώρα. Ρε μαλάκα δεν θες να να γελάσεις. Γιατί την εκπομπή, γιατί να παραστάσει. Σου άκουσε με άνθρωπο με χιούμορ βρεβλάκα. Τι είσαι λοιπόν, εσύ? Άνθρωπος <συντ'> με χιούμορ. Δεν με έχει γνωρίσει ποτέ. χάνεις. αυτό σου λέω. Λοιπόν, Μάλιστα. και μου λέει, έχουμε λέει τέτοιο, έχουμε λέει οικογένεια και εσύ είναι επιλογή σου. Εμένα του λέω, με έχετε βάλει 980 δεν ακόμα το στο το Θα πάμε πάνω. Και δεν βγαίνω στέλνω, και φωνάζω συγνώμη στην αναφορά. Ναι, συγνώμη θα πάμε με ένα σόβρακο και μια πανέλα πάνω εκεί. για ένα που είχε χεστεί πάνω του, ένα μου. Και λέει καλά, είσαι λέει. Θα προλάβει να μην αλλάξει σόβρακο. Σε καρδιστικό. με το πρώτο μπαμπ του είχα πει. Πρώτη σφαίρα, θα πέσω κάτω και να πω με τραυμάτιση. Πρώτη σφαίρα. 401. θα για πίσω το του του του θα είμαι εγώ με το τουφέκι μου mm. να ας έρθει κόσμο να πολεμήσει για το λιμάνι της. ας έρθει η Φραπόρτα να πολεμήσει για να πέρασπιστεί τα αεροδρόμια και ας έρθουν και οι Ιταλίνοι να φυλάξουν τα διδαμές τους, δεν παρακαμπηθούν όλοι Να πάνε δεν έχω πρόβλημα που έλα, γεια. Ναι να το πω, έλα γεια Αυτό ήταν το χιούμορ εδώ του Ακροατή και επειδή έχουμε έρθει στην σφαίρα του χιούμορ εγώ το λέω πολύ βαριά ελληνικά να ακούσουμε έναν ει Δηλαδή το χιούμερ είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπίσει μια κατάσταση, να δει και την αστεία πλευρά. Μια υποσημείωση σε αυτό. Ναι. Ότι για να δικαιούσε να πειράζει του άλλου, πρέπει να κάνει και να πειράζει τον αυτό. Ούτε να Γιατί αλλιώ είναι, χαβα... είναι χαβαλέ. Δεν είναι χιούμερ. Δηλαδή όταν είπα εγώ για τη Σκάλετ Ιωάννσεν, όπω θέλει ο κύριο Μητσοτάκη να μειωθούν τα πλεονάσματα, Εγώ θέλω να, να βγω με κοκτέιλ με τη Σκάλετ Ιωάννσεν. Αυτό ήταν, και στην Αγγλία δηλαδή, θα το θεωρούσαμε αυτό σαρκαστικό, γιατί ποιες είναι οι πιθανότητε ο να πάει με κοκτέιλ. Είναι άλλος ο χαβαλές που θέλεις να, να ζορίσεις τον άλλον, θέλεις να το ταπινώσεις τον άλλο και άλλο το χιούμερ. Ορίστε, αποκαταστάθηκε πλήρω, το πιάσαμε σφαιρικά το θέμα και με τον Ακροατή την ωραία ιστορία που είναι ενδιαφέρουσα. Και με τον Τσακαλώτο μιλάει για τα θέματα που τα κατέχει το χιούμορ. Τώρα για την οικονομία και την αριστερά είναι μια μεγάλη κουβέντα που πάλι σε χιούμορ θα καταλήξει αν τη συζητάμε με τον Τσακαλώτο με όλα αυτά που έχει στο κεφάλι του. Σαν σήμερα το 1973 ανεβαίνει στην Αθήνα το μεγάλο μα τσίρκο. Κώστας Καζάκο, Τζένι Καρέζ, Γιάκο Καμπανέλη στα Κείμενα, Ο Νίκο Ξιλούρη τραγουδούσε, Μουσική Σταύρο Ξαρχάκο. Την παράσταση, εμεί οι μικρότεροι, αλλά έχουν μείνει τα τραγούδια και κάποια μικρά βίντεο, και μπορούμε να μπούμε στο κλίμα τη συγκεκριμένη παράσταση, που δεν ήταν απλή παράσταση, ήταν πολιτικό γεγονό το 1973, και μετά που εμπλουτίστηκε και στα χρόνια τη δημοκρατία. Εδώ, το ΛΑΕΜΗΣ Φύγει άλλο το ζωνάρι. Πόσο επίκαιρο, με του προστάτε και όλα τα υπόλοιπα. Φτάσαμε στο τέλο, τρίτο μέρο του λαού. Διαφημίσει, αμέσω μετά κολλητά και το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σα. Hola. da Τα είναι ρε τα χρόνια που είναι η Ινστανπουλ Τουρκική. Ά, άρχισα λιγάκι γιατί βλάκα, αριστερός, αυτό παπαμπά. τώρα, τελικά το βρήκα. Ε, τώρα δεν ξέρω εμείς γιατί επιμένουμε να την λέμε η Κωνσταντινούπολη. Από τη στιγμή, εντάξει, έτσι λεγότανε κάποτε. Και δεν ξέρω κανονικά πότε ήτανε, γιατί νομίζω ήτανε το ανατολικότερο άκρο τη όπω έλεγε και ο χριστιανού, είχε Εβραίου, είχε. Ήτανε από τις πρώτες πόλεις, μπορούμε να πούμε, που ήτανε πολυκοσμικοί, έτσι, πολύ πολυτιμικοί, πως το λένε, ρε. Τι τα θες, μωρέ, τι τα θες. Κάμε τώρα, σέτα τέλος πάντων, τότε δεν ήταν ρατσιστές. Αυτή ραδιό. Αφێت το ηποστηρίζουν ερώτηση Γιατί δεν ρατσιστές εφασίστες; Η Παναγιά τα πελαγά, Κρατούσε Γιατί, τη... Μωρι, γιατί όλα αυτά δεν ανήκουν στις πλες για το Σύριζα; Πρέπει να τραγουδάς κι τι, τι όχι. Όχι, τραγούδι, όχι. Και τα όλα τα Δεν αντέχετε αυτό. Πάμε θυμίο! Η Παναγία! Στα Τα φέλλαγα! Έχει τρελαβείρο μα! <σπά> αχ, μου αρέσει η Μιω! Λοιπόν, α σου πω: Επιτέλου καλοκαίρι θα ανάψουμε το air conditioner να δροσιστούμε. Θα πάμε διακοπέ στο αγαπημένο μα μυθό. Πώ θα ανάψουμε το air δεν σκέφτεσαι μετά τι θα σου έρθει ο καθαριστικό. Θα πάρουμε μια βεντάλια να κάνουμε αέρα στο μυθό μα, δεν γίνεται αλλιώ. Δεν στένομαι! Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα το μυθό μου. Δε αυτό εγώ είναι θερμή, καλά μαριά. Δεν βγαίνει φέτο. Αν όμω σκεφτεί ότι. Το ρεύμα μα δεν είναι το πιο ακριβό. Η ρήτρα αναπροσαρμογή είναι αυτή που το κόβει. Και οι φόροι. Μπορεί να πει και αυτό. Και οι φόροι, άρα έρχεσαι στα λόγια μου. Αχ, και δεν το ήθελα. Να σου πω. Όταν ακούω αυτό το μπουμπούκο το μακάκα, το να λέει είτε να απαγγέλιο το σώπασε κυραδέσπινα, σώπασε κυραδέσπινα και μην πολυδακρίζει. Ή να λέει αυτό με του φόρου που η βενζίνη. Αν βγάλετε του φόρου, είμαστε κάτω από την δεκάτη θέση. Όχι στην 12η, 13 μα. Τι ήρθε να ρωτήσω. <στηρική> <στηρική> Τι ψηφίστατε, Μωρέ, Δε σου σούργεται, εδώ δεν το έχει. Αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα για μπουζάκι. Για πολλού λόγου αυτό. αυτό. Για πολλού λόγου αυτό το λόγους. <στηρική> να, να, να σου πω, να το κάνετε μπουζάκι αυτό, ωραία ιδέα. Αν ναι και δεν θέλω και την πατρότητα, δεν θέλω να μου δώσετε. Εσύ ένα, να σου δώσουμε, το να Ναι, αλλά εγώ σου βάλε την ιδέα να το κάνει δεν το σκεφτεί. Σωστό, σωστό. να το κάνουμε, να κανένα Γιατί όχι. Αυτό ανοιχτό μπροστά το ξόβιζο και ιδάλλως φαίνεται πολύ μεγάλο το στήτος, να το ξέρεις Α, δεν το ξέρω Τώρα <συγχελίδι> ξέρω <συγχελίδι> <συγχελίδι> <συγχελίδι> <συγχελίδι> <συγχελίδι> <συγχελίδι> Είχε πει ο Καραμαλή για τα βατζίδε και βγαίνει ο Πορτοστάλτε προχτέ που έχουν πάρει του κόσμου τα εκατομμύρια από τη λίστα πέτσα και λέει ότι η κυβέρνηση τρώει ξύλο. Κάτσε, δεν του έχει πληρώσει ο Μητσοτάκη με τα δικά μα βέβαια. Λέτε, δεν του έχει πληρώσει και τρώει και ξύλο. Τα δικά μα γιατί είναι δικά μα. Θα μα στάτουν πίσω, νομίζει. Πάει, αφού, αφού φύγανε από την τσέπη, τέλο. Ρε παιδί μου, όταν πληρώνει τον ταβαντζή, τώρα εγώ είμαι τη παλιά σχολή. Όταν πληρώνει τον ταβαντζή δεν τρώει ξύλο. Mm. Αυτό λέω, είπε ο Πορτοστάλτζη. Τρώει ξύλο η κυβέρνηση. Όταν έχει τα βανζίδε, δεν τρώει χείλο. Τώρα μην αναφερθώ σε ονόματα. Και τώρα τι είπε ο Πορτοσάλτε και αυτό κοιτάει και αυτό όλη μέρα ψάχνει τι να πει και καλά κάτι που να μοιάζει με κριτική, αλλά να είναι να ό,τι πιο <laughs> ακίνδυνο για την κυβέρνηση ή ένα αγώνα. Να πω κάτι. Ο Πορτοσάλτε είναι στον ιδιωτικό τομέα. Άρα είναι. Ε, α... όχι ακριβώ, δεν το λε. Ιδιωτικό τομέα είναι όταν συντηρείται με ιδιωτικά κονδύλια. Ναι, ιδιωτικό τομέα, αλλά με δημόσιο χρήμα. Άρα είναι αν τα δεν είναι αποτελεσματικός, δεν είναι. Παίρνουν τα λεφτά τη λιθαπέτα και η κυβέρνηση τρώει ξύλο. Εγώ συμπαρίσαμε στην κυβέρνηση. Το έχει πληρώσει και... Μπράβο, και όλοι μας, εγώ λέω να κάνουμε κίνημα. Έλα, γεια.